Οι οχτρί, και του φιλέψαμε, Η δορκεγι, χωρίς ιδέα. Κλέψανε Ελένη, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε κλέψαν ανάπηρη παιδιά συνταξιούχη, υπερταμένη στο τι προνόμιουχη, έχουν προνόμια και αυτά τους ετίπτετε και τα πληρώσουν τα χρήματα Να είμαστε λοιπόν εδώ και έχουν μπει στην πόλη οχτρή. Τώρα στην πραγματικότητα, όπω συμβαίνει πάντα σε κάθε πόλη, οι οχτρή είναι ήδη μέσα. Ο εχθρό είναι πάντα εντό, πάντα εντό. Η Άννα Κανέλη 97,8 στην Αθήνα, η στη Θεσσαλονίκη και σε πάρα πολλούς άλλους συνεργαζόμενους σταθμού σε ολόκληρη την Ελλάδα Στον ήχο σήμερα είναι η Μαρία Χριστοδούλου στο τηλεφωνικό κέντρο Ιστέλα Κωνσταντινίδου στη μουσική επιμέλεια και με ολόπρεσκα πάρα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια η αδερφούλα μου είναι Άνση Κατήφια υπάρχει στο σκηνικό, όχι μόνο το πολιτικό Κατήφια υπάρχει και στον ουρανό Κάτι λίγο φυσάει, κάτι λίγο συννεφάκια, μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Δεν επήρωνε θείο Ιούλιος Μήνα κατά τον ποιητή, μάλλον το αντίθετο θα έλεγα. Βέβαια έτσι μπορούμε και αναπνέουμε. Αν θέλετε λοιπόν να στείλετε μήνυμα, στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και το αποστέλετε στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με email, η διεύθυνση είναι στούντιο παπάκι... Το ζήγεσαι από εδώ, το έφερα από εκεί Είμαστε μια εντό εισαγωγικών ελεύθερη κοινωνία η οποία εντό εισαγωγικών εκφράζεται ελεύθερα η οποία εντό εισαγωγικών αποφασίζει ελεύθερα γιατί βάζω τα εισαγωγικά Μ, Μόνο να σκεφτεί κάποιος ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος κυρίαρχης χώρας είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο και δεν του επιτρέπεται να περνάει πάνω από ευρωπαϊκές χώρες που κάνει να υπερρύπταται του εναερίου τους χώρου, του εδάφους τους και να μπαίνει στον εναέριο χώρο τους και μετά καθυλώνεται το αεροπλάνο του. Στη Βιέννη, εκεί όπου υπάρχει μουσική, υπάρχουν τα βάλς, εκεί γεννήθηκαν πολλά πράγματα. Γεννήθηκε και αυτού του τύπου η δημοκρατία, προφανώς την ξέρουμε. Ούτως ή άλλως κάπου εκεί στα περίχωρα γεννήθηκαν και άλλα πράγματα πολύ μαύρα στην περιοχή της Αυστρίας και της Γερμανία. Και φτάσαμε στο σήμερα να συζητάμε στην Ελλάδα του 2013 η οποία ως αρχαία ελληνική σκέψη είχε προλάβει να κατασκευάσει να λατρέψει, να τιμήσει και να φιλέψει εις βομών το αγνώστο Θεό δηλαδή τον άγνωστο Θεό Το λέω αυτό για τους αρχαιολάτρης, τους αρχαιοπρεπείς, τους αρχαιοσκεπτόμενους, τους αρχαιολάγνους, τους αρχαιοκληρονόμους. Δηλαδή για κάθε άνθρωπο ο λατρεύει, αγαπάει, πιστεύει, διαστρεβλώνει, υιοθετεί και παραλλάσσει την αρχαία ελληνική φιλοσοφική και άλλη σκέψη. Δηλαδή και επιστημονική και ποιητική. Την αρχαία ελληνική μυθολογία... Είναι ο παδό εκείνη τη άποψη. της, της αρχαία τα είπαν όλα. Αν τα είπαν όλα, εκτό από τα είπαν όλα, τα έκαναν κιόλα. Και εσύλισαν πτώματα και τιμωρήθηκαν, ω ο Αχηλαία. Και αθανασία είχαν, και έλειπε μια φτέρνα. Και έδωσαν την Αχίλιο πτέρνα, το αδύνατο σημείο. Και πόλει κατέλαβαν, και θηγατρικές πόλει έφτιαξαν, και μάνε με κόρε πόλει φάχτηκαν μεταξύ του. Είπαν πολλά και έκαναν πολλά εθριάμβευσαν εν πολλοίς, έμειναν στην την Αθανασία για μία σειρά από πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά δεν είναι μόνο αυτά που μας συμφέρουν και μπορούμε να διευτευευλώνουμε. Ήταν και γίνεσαι ο άγνωστος Θεός. Το λέω αυτό γιατί αφού το ζήγεσαι πολύ αποφάσισα να αφιερώσω την εκπομπή στι μπανάνες. Στις μπανάνες ε, ως ε, ε, φρούτο γεμάτο βιταμίνες, το οποίο καταναλώνεται και από χιμπατζίδες, καταναλώνεται και από ανθρώπους, Το δίνουν σε γέρου στα νοσοκομεία, το δίνουν σε παιδιά, το δίνουν σε αθλητέ. Δεν θα εντρυφήσω στην μπανάνα. Υπάρχουν εκατοντάδες είδη μπανάνα, όλων των μεγεθών. Ε, στη Λατινική Αμερική μαγειρεύονται και σε πολλέ άλλε χώρε του κόσμου. Δεν θεωρούνται μόνο δηλαδή φρούτο, επιδόρπιο όπω σε εμά τι περισσότερε φορέ. Και η μπανάνα είναι ένα θρεπτικό υλικό, το οποίο είναι και εξαιρετικά δημοκρατικό. Δηλαδή, η μπανάνα από μόνη τη έχει μια σκέψη. Δεν μπορεί. Αυτοί που είναι λάτρε αυτή τη αντίληψη πιστεύουν ότι και αυτά έχουν από μόνο του σκέψη και διαλέγουν. Δηλαδή, η μπανάνα δεν διαλέγει αν θα τη φάει άνθρωπο ή αν θα την πάει χιμπατζή. Ενδεχομένω ότι την τρώνε και άνθρωποι και χιμπατζίδες και μαϊμούδε και διάφορα άλλα ανθρωπόειδή, ίσω λόγω τη συνάφειας και τη εξελικτική συνέχεια, διότι δεν πρόκειται σήμερα εγώ να ακυρώσω το Δαρβίνο. Άλλωστε, αν ήταν ο εδώ, δεν θα μπορούσε να βγάλει συμπεράσματα για το είδο που λέγεται άνθρωποι. Λοιπόν, αφού αποφάσισα να το αφιερώσω στι μπανάνε. Για να έχει και νόημα αυτό Θα σας παίξω ένα τραγούδι που να ξερινάνσει α, Ότι θα κόλλαγε κατευθείαν σήμερα Είναι η φωνή του Πέτρου Πανδύ Η στίχη και η μουσική είναι του Μίκη Θοδωράκη Αλλά όχι ακριβώς Όταν λέω όχι ακριβώς Είναι από τις μεγάλες στιγμές τις, Και μάλιστα ήταν στον καιρό της επταετίας Τη χούντα στις που απαγορευότανε Τα τραγούδια του Μίκη Και μια σειρά από όλα τραγούδια Και πριν να φανταζότανε ότι ο Μίκης θα έπαιρνε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη Και αυτό που θα ακούσετε έχει τον τίτλο «Είμαι Ευρωπαίος» Και είναι τραγούδι στην πραγματικότητα «Μάνος Χατζηδάκης και Μίκης Δοράκη μαζί» Είμαι Ευρωπαίος, έχω δύο αυτιά, τόνα να ακούει Καλό δε αν στενάζει Τσέχο, Ρώσο, Πολωνό. Ο άνθρωπο πονάει, πέφτει ο ουρανό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στο μήμητο. Υπάρχει κάτι, υπάρχει, κά, υπάρχει κάποιο μυστικό. Αν πονέσει μαύρο, Έλληνα σύνδο, τι με νοιάζει εμένα, α γνιάθει ο Θεό. Αν πονέσει μαύρο, Έλληνα Είμαι νοιάζει εμένα, ας μια στο Θεός, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον μυντό. Υπάρχει κά, υπάρχει κά, υπάρχει κάποιο πιο μυστικό. Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά, τον το άμμο από τα ανατολικά. Την ποτά μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός. Όμω σε τέτοιους ήχους είμαι εντελώς κουφος Έχει ψηλά, έχει ψηλά, έκει ψηλά στο μιμητό. Υπάρχει κα, υπάρχει κα, υπάρχει κά, μυστικό. Έχω να μεγάλο, καλό πολύ μικρό. Και έτσι ησυχώ τριγάω, χαραπολιτισμό. Έχω να φτιάχνω, καλό πολύ μικρό. Και έτσι τριγάω. Άρα πολιτισμό Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά Εκεί ψηλά στον ημιτό Υπάρχει κά, υπάρχει κά Υπάρχει κάποιο μυστικό Να είμαστε λοιπόν εδώ Και σε αυτό το παράξενο καλοκαίρι Όπου καραδοκεί η Τρόικα Καραδοκεί η δικοματική κυβέρνηση Καραδοκεί μη ενδεχομένως χαλαρή αντιπολίτευση καραδοκεί η ατυχία, καραδοκεί η τύχη. Ας πούμε, υπάρχει μία μορφή τύχης, η οποία συνοδεύει τον Γιάννη. Τον Γιάννη, τον Αντεντοκούμπο. Το Γιάννη, τον Αντεντοκούμπο. Άμα θέλετε να το διαβάσετε και ευκολότερα, διαβάστε. Αντε, τοκ, κούμπο. Λοιπόν, άντε. Ξεκινάει και με ένα άντε. Κάτι ξέρει το παιδί. Λοιπόν, ε, ο Γιάννη, για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ τυχερό. Συναντήθηκε με το NBA. Φαντάζεστε να είχε συναντηθεί με καμία από αυτέ τι συμμορίε που κυνηγάνε σκουρόχρωμου στα βράδια ή να είχε συναντηθεί με τον Ξένιο Δία. Κατευθείαν όμως τον Ξένιο Δία, όχι το Δία το κανονικό. Ο Καλλιωδίας ο κανονικό, τώρα εδώ που τα λέμε. Ήτανε πολύ ανοιχτό μυαλό. Πήγαινε με, με πέτρε, με αυτά, με, με άσπρα, μαύρα, κόκκινα, κίτρινα, κύκνου, πάπιε. Δεν, δεν είχε πρόβλημα Ήταν ανοιχτό ο Δία και με ανοιχτό μυαλός και στο κάτω κεφάλι. Λοιπόν, αν ο Αντεντοκούμπο είχε συναντήσει τον Ξένιο Δία, θα ήταν τώρα, ε, ίσως στο στρατόπεδο τη Κορίνθου, ίσως στο στρατόπεδο απάνω στη Θράκη, και δεν θα είχε συναντήσει ποτέ, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Μπογιόπουλος, στο Ρίζος Πάστη δεν θα είχε συναντήσει ποτέ τον Σαμαρά στο Μαξίμου, για να βγάλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ενώ είχε την τύχη να συναντήσει το NBA. Συνάντησε το NBA και κληρώθηκε 15ο στο draft. Αυτό λοιπόν έχει και τη σημασία του. Και επειδή έχει τη σημασία του, δημοσιεύει και δύο φωτογραφίες ο Νίκος, οι οποίες είναι τροχιαστικές. Είναι τα παιδιά των Ελλήνων Νιγεριανής καταγωγής, που έχουν σηκώσει την ελληνική σημαία. Και ακριβώς από πάνω, ο βουλεύταρο της Χρυσή Ευγής, που σηκώνει το πουλί της 21 η Απριλίου. Τι να πει κανένα, απλά Και εγώ με και έγωμε Στύχεινε του Νίκου Γκάτσου Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου Στο τραγούδι Σωτηρία Λεονάρδου Γιατί, όταν γεννιέται ο άνθρωπος Ένας καημός γεννιέται Και όταν φουντώνει ο πόλεμος Το αίμα δεν μετριέται Και δυστυχώς φουντώνει ο πόλεμος We Zu tej gamy jęlio. Niech łye, niech łye. Łyć się Dziękuję. Σήμερα να λίγο πίσω το ρολόι: το 1811, δηλαδή 10 χρόνια πριν από εμά. 1821. Δέκα χρόνια πριν από εμά. Ανακηρύσει την ανεξαρτησία τη η Βενεζουέλα. Γιατί το λέω, Γιατί στη Βενεζουέλα, ίσω εκεί μοναχά, μπορέσει να βρει καταφύγιο αυτό ο Snowden, ο νεαρό τη NSA. Διατηρώ πάρα πολλέ επιφυλάξει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Θα μου πείτε, βέβαια, τι παίζαν τα δελτία. Την ωραία Κατάσκοπο, την Κομμενάρα από τη Ρωσία, που του έλεγε πουλάκι μου να παντρευτούμε, να βρει βίζα, να πάψει να είσαι τράνζιτ». Δηλαδή, όταν αυτά τα ζητήματα προσεγγίζονται έτσι, πολύ μικρά ελπίση υπάρχει απέναντι σε έναν πληθυσμό ο οποίο κάθε μέρα στο διαδίκτυο δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παίζει αντίστοιχα παιχνίδια ω ψευδή πραγματικότητα, δηλαδή ω τεχνητή πραγματικότητα και να εξοικειώνεται με την ίδια και να το θεωρεί εντελώ φυσικό. Πριν από κάμποσα χρόνια θα σηκωνόμασταν και θα ήμασταν στου δρόμου μόλι ανακαλύπταμε υποκλοπέ. Εδώ, μέσα στη Βουλή, πριν από μερικά χρόνια, τόμιζα να πω τη λέξη Μέριλαν, όταν έγινε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αν δείτε την πορεία μετά τι υποκλοπέ τι εθνικέ, σιγά τώρα, μην σκοτιστούν κάποιοι για τι εθνικέ υποκλοπέ. Ο καθένα βγάζει τώρα ιστορίε περί υποκλοπών, σε ατομικό, σε γενικό, σε καλλιτεχνικό, επιστημονικό και κατασκοπευτικό επίπεδο. Για θυμηθείτε το ότι είχε γίνει μεγάλο σκάνδαλο με τι υποκλοπέ. Ο Μπεν Πρωθυπουργό κουράστηκε και πήγε σπίτι του. Αυτό που ήταν υπεύθυνο των υποκλοπών και τι είχε ξεσπάσει όλες από ένα γήπεδο που έβλεπε ένα ματ, πήρε προαγωγή και πήγε στο εξωτερικό σε μεγαλύτερη θέση. Η εταιρεία έφεγε ένα πρόστιμο 48 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μειώθηκε μετά με δικαστικό τρόπο σε κάτι ασήμαντο. Καπάκι σε αυτό ε, η εταιρεία ρίξε και 50 εκατομμύρια ευρώ εκείνον τον καιρό για μέσα σε 40 μέρε τα μίντια για διαφημίσει. Ήταν τότε και σπόνσορα τη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τη χρυσή εποχή του Euro. Αυτό σημαίνει να κάνει υποκλοπέ. Βγαίνει πολύ κερδισμένο, πάρα πολύ κερδισμένο τελικά, αν το καλώ σκεφτείτε. Σήμερα όλοι μαζί, αντίπαλοι τότε και μετέπειτα αυτό, συγχωνευτήκανε και πήγανε στο μαξί μου για να γίνει ο αραβόνα τη ελεύθερη αγορά. Και πολλοί πανηγυρίζουνε, καθόλου φαντάζομαι οι εργαζόμενοι, γιατί σε λίγο θα μετράμε κεφάλια που θα φεύγουν μετά τη συγχώνευση Vodafone Wind. Λοιπόν, ε, να σα πω ε, τι έχω σήμερα. Από πλευρά κλήρωση και βιβλίων, εσεί θα γράψετε επί βιβλίο απλώ. Ε, γιατί είναι πάλι ο εκδοτικό Οικό Λιβάνι, ο οποίο μα δίνει 5 και 5 δέκα βιβλία από δύο τίτλου. Είναι και οι δύο εξαιρετικοί τίτλοι και ειδικά για ανθρώπου που θέλουν να ξεστραβώνονται. Η Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση του Τζέρεμι Rifkin Πώ η οριζόντια ισχύ μεταμορφώνει του ενεργειακού πόρου, την οικονομία και τον κόσμο. Στο βιβλίο, διαρευνά πώ η τεχνολογία του διαδικτύου και οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια συγκλίνουν για να δημιουργήσουν την Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση. Εντυπωσιακή και πιστική παράθεση επιχειρημάτων για του λόγου που η κοινωνία και η οικονομία πρέπει να υιοθετήσουν το κατανεμημένο και συνεργατικό μοντέλο. Σε μια εποχή που δεν συνεργάζονται για το που θα περάσει το αεροπλάνο, αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, τα διαβάζει κανένα για να κατανοούμε τα πράγματα. Ο δεύτερο τίτλο είναι Συλλογική δουλειά και είναι εξαιρετική προσέγγιση με τίτλο Αποταμίευση και διαχείριση χρήματο στην ελληνική ιστορία. Για να μην σα πιάνουν χάπατα. Δομημένη παρουσίαση τη χρήση και αξιοποίηση του χρήματο στην ελληνική ιστορία και τη αντίστοιχη συμπεριφορά και των νοοτροπιών των Ελλήνων των διαφόρων εποχών και φάσεων. Γράφετε λοιπόν, real, αφήνετε κενό τη λέξη βιβλίο και το στέλνετε στο 54%. Εύχομαι να κληρωθείτε αυτοί που επιθυμείτε, οποιονδήποτε τίτλο επιθυμείτε, αλλά δεν θα αποφασίσω εγώ, θα αποφασίσει η μηχανή. Άλλωστε, σε τι σύγχρονο ραδιόφωνο θα ήμασταν. Φύγει διαφημίσει. 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. «Κλέψανε, Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Ωραία, τα μηνύματά σα πολλά από αυτά μπορώ να τα πω. Μερικά δεν μπορώ να τα απαντήσω. Όταν με ρωτάτε ξαφνικά πώ μου φαίνεται το νόημα τη Μέρκελ στον υπηρέτητή. Έφαγα περίπου 30 δεύτερα να συνειδητοποιήσω τι λέει αυτό το σύντομο συντομότατο. Φαντάζομαι ότι υπονοείται τη φωτογραφία που είναι πρόσφατα Μέρκελ σε κάτι τέτοιο εννοείται. Ε? Ε, πιθανότατα. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι σε αυτήν την Ελλάδα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με κάτι νοήματα. Απίστευτο. Θυμάμαι σεντωνιάδε γραμμένε. Έκανε νόημα, δεν έκανε ο Ανδρέας Παπαδρέω τη Δήμητρα να κατέβει από το αεροπλάνο. Μήνε, τόνοι, μελάνια, πολιτικέ αναλύσει. Τώρα κάνουμε ανάλυση και γι' αυτό. Δεν βαρεθήκατε. Δεν βαρεθήκατε. Δηλαδή, ειλικρινά σα το λέω εδώ, δεν υπάρχει νοηματική γλώσσα όσο όφιλε να υπάρχει σε όλε τι συνεδριάσει τη Βουλή. Και ξαφνικά, όλοι μα έχουμε γίνει ειδικοί στη νοηματική γλώσσα, ειδικά των πολιτικών, και κάνουμε νοήματα. Τώρα, η λέξη υπηρέτηση Μέρκελ την έχετε για πολλή δημοκράτησα τη Μέρκελ. Να θέλει να φωτογραφηθεί με το υπηρετικό τη προσωπικό, Άμα το δείτε και από μία σκοπιά, δηλαδή. Έτσι, για να αρχίσω να κάνω τέτοιου τύπου αναλύσει, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τι ευχέ για ένα το κυριακό που συνοδεύονται και από όσε φορέ και να ακούσω το τραγούδι τη εκπομπή, λέει ο φίλο μου Μεπερικλή και σύντροφο. Δεν θα σταματήσω να τριχιάζω. Έχει δίκιο, η ήταν πάντα μέσα στην πόλη. Ε, πάντα μέσα στην πόλη. Ο, ο εχθρό δεν είναι εντό. Βαρέθηκα το λέω. Δηλαδή, επειδή έχει ανοίξει ρεπεριγλή τώρα και μία κουβέντα για το αίμα, τη γνησιότητα του αίματο, και αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα καινούριο κώδικα τιμής χρυσαφηγήτικα είναι αυτά, που να βασίζεται στο αίμα. Δηλαδή, άμα κάνουμε DNA σε γενίτσαρο, σε απόγονο γενιτσάρων Τούρκων, το αίμα δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι ελληνικό το αίμα. Οι δεν έχουν ελληνικό αίμα. Παρακαλώ να που αποκαταστήσω. Στήσω και ένα άγαλμα. Αφού έχουν ελληνικό αίμα, φτιάξω ένα κώδικα τιμή. Παμά, αλλά ωραία ιδέα δεν είναι αυτή. Μα με το αίμα, τότε το, το, το, το αίμα μόνο χύνεται. Μόνο Διότι μπορεί να ισχύει το κόρακο κοράκου μάτι δεν βγάζει σε ό,τι αφορά τα ζώα. Τα κοράκια. Κόρακο κοράκου μάτι δεν βγάζει, λέει ο λαό. Γιατί δεν μπορεί, ο λαό είναι πιο σοφό και ακόμα και από τη χρυσή αυγή. Και από το κουκουέ. Ο λαό συσσωρεύει γνώση και τη φτιάχνει. Λοιπόν, και τη φτιάχνει και την περνάει από γενιά σε γενιά. Μια γνώση η οποία ουδέποτε επιστημονικοποιείται. Μπαίνει απλώ στα τσιτάτα, α πούμε. Άμα το πει ο τάδε, φως περισσότερο φω, βάζει από κάτω να αγκέτε και θεωρείς τον εαυτό σου κάτι πολύ σπουδαίο. Άμα το έχει πει ο λαός, σιγά μην το βάλει σε υπογραφή ο λαό. καθόλου. Υπογράφει μόνο την ιστορία. Και Λοιπόν, ε, για να το δείτε έτσι, ο, ο Γενίτσαρος είναι μία εκδοχή, μία μόνο εκδοχή που πρέπει να την αποκαταστήσεις. Αν για τα ζώα λες κοράκας μάτι για τους ανθρώπους, γιατί λες ποιο σου βγαλε το μάτι και είναι τόσο βαθύ και απ' να είναι Τι ξέρει ο λαός δηλαδή και ξεχωρίζει τα κοράκια από τους ανθρώπους ως προς το βγάλσιμο του ματιού. Για προσέξτε... Άνθρωπος στον άνθρωπο, άμα είναι και αδερφός, είναι και βαθύ το βγάλσιμο. Το ξεριζώνει το μάτι. Άμα είναι κοράκι στο κοράκι, ούτε που τα αγγίζει. Άρα, του θόπερ με θερμινευόμενον, τα κοράκια πουν και μαύρα και έχουν και κόκκινη μύτη, τι είναι. Χρυσαυγείτες και δεν βγάζουν μάτια. Α, αυτά ειδικώς για τον περικλή. Γιατί το λέω. Γιατί βγάζει μάτι η είδηση. Ο βουλευτής Αχαΐας, αυτός ο θαυμάσι Έκανε περώτηση σχετικά με την τοποθέτηση του Σοντήρι Χατζάκη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θέατρου. Ζητάει να μάθει τα κριτήρια επιλογή του, διότι ο σκηνοθέτη είναι σύμφωνα με τη γνώμη του άθεο και αναρχοκομμουνιστή. Θεωρεί τον διορισμό του αναμενόμενο, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει παραδώσει τα ενία τη ειδικοπλαστική διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων στον αναρχοκομμουνισμό, βασίζοντα στο βεβαρημένο παρελθόν του Σοντήρι Χατζάκη με τα ιερόσιλα ανεβάσματα του τελευταίου πειρασμού και του ιερού γάμου. Αχ, Παναγία μου Τι ταιριάζει εδώ Θάνος Μικρούτσικος, μουσική τραγούδη Στοίχη Κώστα Τρίπολίτη Άρλεκιν, Άρλεκιν Μου λένε πως διασκεδάζεις Με κάτι δίσκους και το τζιν Και εγώ τους, λέω επισκευάζεις τη μοναξιά σου του ευζήν. Μου λένε πως διασκεδάζεις <Το> Με κάτι δίσκους και το τζιν Και εγώ του λέω επίς και βάζεις μοναξιάς σου το ευζύν Μου λένε πως διασκευάζεις Με κάτι και το τσίν. Και εγώ του λέω επίς Τη μοναξιά σου το ευθύν Τα ρούχα σου που λένε βγάζεις Φράδυ δεν έχει να ήσυχάζεις Κι εγώ τους λέω μακάρια αμήν Τα ρούχα σου που λένε βγάζεις βράδυ δεν έχει να ήσυχάζεις Κι εγώ τους λέω μακάρια αμήν Έχει φτύσει πριν. Κι εγώ του λέω, Θυκειώνει το μυθιστόριμα. Αρλεκτίν, μου λένε τώρα ξενερώνει. Μα του που είχε φτύσει πριν. Κι εγώ λέω δικαιώνεις Το μύθι στο ρήμα Αρλετζή Τον ερωτάς σου λένε πληρώνεις I love στις πλούζες, Κι εγώ του λέω μην έρθει. μην Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, Η Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω γιατί με ρωτάτε κιόλα γράφετε Real, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη βιβλίο και το στέλνετε στο 54%, 100, 54 100 για να κερδίσετε ένα από τα 10 βιβλία των εκδόσεων Λιβάνη 5 τίτλους από την αποταμίευση και διαχείριση του χρήματο στην ελληνική ιστορία για να μην σα μιάνουν χάπατα, να αρκείστε να σκέφτεστε, να διαβάζετε μόνοι σας να αντιπαρατήθεστε ακόμα και στο καφενείο και στο ολοφορείο με επιχειρηματολογία και οι άλλοι 5 τόμοι είναι η τρίτη βιομηχανική επανάσταση του Jeremy Rifkin που αφορά στην αλλαγή του κόσμου. Ε, με βάση την τεχνολογία του διαδικτύου και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σε καλά, γεροναυτήλο μου. Αχνά ξέρετε τι δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Όταν ζητώ να αποσυρθώ και ακούω τη φωνή σου, χαίρομαι που σ' άκουσα και σήμερα και μάλιστα με τέτοιο στιχάκι. Ε, ε, το επόμενο τραγούδι θα είναι εξαιρετικό αφιερωμένο σε σέναν και σε όλου όσου δεν έχουν χάσει την ναυτοσύνη του. Η ναυτοσύνη είναι, είναι ζήτημα πολύ βαθιά κουλτούρα και παιδεία. Τη θάλασσα, και αν θέλουμε να λεγόμαστε θαλασσινός λαό, η ναυτοσύνη είναι άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Και σε όλου του ναυτικού, από του βαρκάριδες που βγαίνουν έξω με μια μικρή βαρκούλα, από αυτού που έσωζαν ανθρώπου πηγαίνοντα του στη Μέση Ανατολή, από αυτού που αντιμετώπιζαν τον Τούρκο πίσω στη Σαχλάδα, στην ουρά πυρπολώντα την, μέχρι, μέχρι αυτού που σήμερα είναι στα ποτοπόρα πλοία ελληνικών συμφερόντων, χωρί ελληνικά πληρώματα γιατί εκεί πάλι δείχνουν την αυτοσύνη τους και ειδικά στους ναυτικούς που σώζουνε καράβια στις άγριες θάλασσες της Ανατολής γεμάτα δυστυχισμένου μετανάστες χωρίς να ρωτήσουνε ποτέ το χρώμα, το όνομα και την καταγωγή αυτών που σώζουν αυτοί είναι οι Έλληνες ναυτικοί που έχουν τιμηθεί παγκοσμίως πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων και τα υπόλοιπα αμέσως μετά <Κλέψανε>, <Ριζαν> Μας κλέψαν, κι αυτοί. Έχετε δίκιο. Τε, έχετε απόλυτο δίκιο. Α, εντάξει, καμιά φράση συμβαίνει. Λέγεται δαίμον τη κονσόλα. Όπω είναι το τυπογραφείο, δαίμονε υπάρχουν παντού. αλλά στι λεπτομέρειε κρύβεται ο διάλογο. Θα μου γελάει η Μαρία απέναντι. <χαμουγελάει> λοιπόν, ε, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι πρέπει να θυμάμαι και τον εντό εισαγωγικών αυτοκτονίσαντα δυστυχή τη Αλικίδη. Μα είχα αναφερθεί στου ωφελημένου από τι υποκλοπέ, όχι στα θύματα των υποκλοπών. Θύματα είμαστε όλοι μα και εκείνο το μεγαλύτερο από όλα τα άλλα θύματα. Δεν έμεινε καν τράνζιτ το παιδί. Οφείλω να ομολογήσω ότι θυμόμενοι αυτό, πρέπει να θυμηθώ και άλλα δυσάρεστα πράγματα και δεν θέλω μέρε που είναι. Γιατί ε, επιμένετε στα μηνύματά σα να επισημαίνετε αυτέ τι ειδήσει που έχουν νόημα. Και θα ασχοληθώ μαζί σου, Ματσέο, σε λίγο για το σκυλί, για το, το Ροτ που το σκότωσαν οι αστυνομικοί. Εδώ σκοτώνουν του ανθρώπου ολόκληρο τον κόσμο, εμψυχρό. Και με μόνη την υποψία. Πάντα θα θυμάμαι εκείνου του δυστυχισμένου γονεί που έκαναν το λάθο πριν από 3-4 χρόνια στην Αμερική και φώναξαν την αστυνομία γιατί ο γιο του στα 15, πάνω στην εφηβεία, είχε πάθει κρίση, είχε και αρωτική απογοήτευση, είχε πάρει ένα πυρούνι, το βράδυ εκεί κάτω από το λαιμό του και απειλούσε το παιδί να αυτοκτονήσει και ούρλιαζε στον καράζ της, του σπιτιού των Αμερικανών. Αυτή φώναξε την αστυνομία, μην μπορώτα να κάνουν ζάφτη το παιδί, το οποίο ήταν σε κατάσταση εταιρείε. Φτάνουν η αστυνομική, του λένε πέτα το όπλο, εννοούσαν το πιρούνι, ξανά πέτα το όπλο, εννοούσαν το πιρούνι, μεταχράσαν το παιδί με 16 σφαίρε. Πε μου, τι μπορεί να σκεφτούν αυτοί οι γονεί για την αστυνομία ή τι μπορεί να σκεφτεί κάποιο, όταν δεν έχει συναντήσει την αστυνομία αλλιώ, που χρειάζονται χίλιοι άνθρωποι για να συλλάβουν αυτή τη στιγμή αυτού του άφηγου κακοποιού, των οποίων αθλείων κακοπιών το έργο, έχει κοστίσει τη ζωή σε ένα αστυνομικό πατέρα παιδιών και σε μια κοπέλα αθόρα. Στην Κόρινθο, καθώς θα θυμάστε. Ε, αυτά είναι που πειράζουν στο βάθο βάθος, την ουσία τη ασφάλεια που νιώθει ένα πολίτη στη χώρα του. Καπάκι σε αυτό, σου έρχεται τώρα η είδηση ότι θα πάρουν 4.000 δημοτικού αστυνομικού και θα του πάνε στην Ελλάδα. Με ποια ιδιότητα, πώ, ω μετακίνηση, γιατί αυτό θα βελτιώσει το κράτο, αδυνατό να το κατανοήσω. Κυριολεκτό, ότι αδυνατό να το κατανοήσω. Και επειδή όταν μιλάμε για ζώα και για ανθρώπου, και μιλάμε και για την αρχαία Ελλάδα, να θυμηθούμε ότι ο μεγαλύτερος ερωτήλος, σύμβολο των ε, πλουσίων ελληνικών ερωτικών επιδόσεων ή το γιδόμορφος κατά το ημίσι και λεγόταν Θεός Παν να είναι λίγο προσεκτικοί αυτοί που το παίζουν όλα τα σφάζω όλα τα μακερόνο, γαμάο και δέρνο γιατί για να συμβεί αυτό κατά την ελληνική ε, λατρεία της ελληνικής μυθολογίας πρέπει να κουμπήσεις και στον Πάνα και ο Πάνας δεν ήταν άνθρωπος Ήταν μισό ζώο και μισό άνθρωπο. Εξαιρετικό λοιπόν για να φτιάξω το κέφι στο φίλο μου τον Γεροναυτήλο, από καλό και από κακό. Η στίχη μου συγκίνητου του Λιακούτ στο τραγούδι ο Δημήτρη Ζερβουδάκη, πατώντα πάνω στην παράδοση, δείτε τι μπορεί να προκύψει από το υπέροχο σύγχρονο τραγούδι, και με και στην ποδιά, με μια ολόχρηση προβιά και ένα ψηλό κοντάρι di di di di Από καλό και από κακό, σκότα. Δίτρι, ποιο είναι το φως φώνη μου που νύχτωνε. φωνή μου που νύχτωνε. Η φωνή μου ακουμπάει στην ελιά και τη λιωμένη στην πρωιά, σε χειμωνιάζει. Από κακό σκοταφίτρι, ποιο είναι το φως φωνή μου που νυχτωνεί. Φωνή μου, που νυχτωνεί, σε φωνή μου ακουμπάει στην ελιά και τη λίμνη. Μένει στην πρωβιά, σε χειμωνιάζει. ο αερό. Αέ... Ποτέ αχα πάλι αχ αεράκι μου Ποτέ αέρας πάλι το αδερφάκι μου Ποτέ θα με φυσήξει Θα με γλυκό ξυπνήσει Ποτέ ασώματες μορφές και στο χασμί πολεμιστές θα μου σου. πηγαθεί σε να βάθι πηγαθεί και γυρίζει με στιγχάκια στην ποδιά με, με μια, μια ολόκληρη συμπροβιά και ένα κοντάρι Ποτέ ο αέρας πάλι αγα αεράκι μου Ποτέ ο αέρας πάλι Θα με φυσήξει Θα με γλυκό ξυπνήσει Ο Θεάς Σώμα θες μορφές Και στο χασμί Πολέμεις θα Θαμάντα Ας μην κλέβουμε και τι έννοιες των λέξεων Πραξικόπημα λέγεται αυτό που έγινε στην Αιγύπτο Και ας αποφάσαν οι Άγγλοι, Γάλλοι και οι Αμερικάνοι να μην το λένε έτσι Γιατί όταν βολεύει είναι αποκατάσταση τη δημοκρατία, Όταν δεν βολεύει δεν είναι, είναι πραξικόπημα Όταν ρίξουμε και σκοτώσουμε σε ένα γάμο 30 ανθρώπους Είναι παράπλευρη απώλεια Όταν μολύνουμε την Αδριατική με απεπλουτισμένο ουράνιο Ή την περιοχή της Κοζάνης και της Βόρειο-δυτική Μακεδονία επίση είναι μέσα στο παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι βρωμίζει όλο και περισσότερο. Έχω του νικητέ των βιβλίων. Μην γράφετε άλλο για βιβλίο. Έχω και επόμενε κληρώσει για να ακούσετε μουσική και να ευχαριστηθείτε. Λοιπόν, οι νικητέ με βάση του τέσσερις αριθμού τελευταίου των κινητών του τηλεφώνων είναι ο 6851, ο 1465, ο 5482, ο 0692, ο 6403. Ο 54 44, ο 58 29, ο 54 98, ο 96 και ο 8693. 93 Λοιπόν, κλείνοντας αυτή η κλήρωση, ανοίγω την επόμενη... Θέλετε να πάμε από τον Καβάφη στον Κάτσο. Για να πάτε, και μάλιστα με μουσική διαδρομή εξαιρετική από τον Καβάφη στον Κάτσο, έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη 10 Ιουλίου στο Ηρώδιο, Όπου ο Δημήτρη Παπαδημητρίου και η Φωτεινή Ιδάρα συναντιούνται στην παράσταση από τον Καβάφη στο Νικό Γκάτσο. Μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι δεν μπορείτε να περιμένετε καλύτερη κλήρωση και καλύτερη μουσική. Έχω και άλλα μετά. Λοιπόν, όποιο θέλει να γράψει α, μήνυμα για να πάρει μέρο στην κλήρωση για αυτέ τι τρει καταπληκτικέ διπλές προσκλήσει να πάει στο Ερόδιο την Τετάρτη το βράδυ 10 Ιουλίου. Για να απολαύσει μια μουσική διαδρομή από του έξοχου και την έξοχη Δημήτρη Παπαδημητρίου και Φωτεινή Δάρα, γράφεται λοιπόν, real, αφήνεται κενό, ηρώδιο και στέλνεται στο 54%. Γιατί δεν θέλω να αντικήσω ούτε το Δημήτρη Παπαδημητρίου, ούτε η Φωτεινή Δάρα για να βάλω από τα δύο ονόματα. Γράφεται λοιπόν ηρώδιο και το στέλνεται στο 54%. Στο μεταξύ, αρχίζετε και σκέφτεστε τι συμβαίνει γύρω μα και ξαφνικά έχουμε περισσότερο τουρισμό. Χάω στην Τουρκία, χάω στην Αίγυπτο έμα πολύ, 30 οι νεκροί, και αν ψάξει κανένα στην ανάλυση είναι τελικά άνοιξη ή βαρύ στη Μεσόγειο τα χαμουδήθεν στον αραβικό κόσμο, αραβική άνοιξη και πολύ μπουρδολογία, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πολύ μπουρδολογία περί ανήξεως. νομίζω ότι ακόμα και η άνοιξη, όχι του Μποτιτσέλη ή οποιαδήποτε άνοιξη έχει αρχίσει και ντρέπεται και γίνεται κατακόκκινη με τις κουβέντε περί ανήξεως. Από τόσε πολλέ ανοίξει, τίποτα δεν άνοιξε. Κλείσανε πόρτε, κλείσανε σπίτια, κλάψανε μανούλε. Και κατά αυτήν την έννοια έχει νόημα το μήνυμα του φίλου μου του νιόνιου, του μπακάλι από την Κέρκυρα. Τα ζούμε τι Βρυξέλλε και χαιρόμαστε. Τα ζούμε τι πολιεθνικέ και χαιρόμαστε. Τα το Σαχνό και τον Καπιταλισμό και χαιρόμαστε. Πλέον δεν τα ζούμε του εαυτού μα, αλλά του παραπάνω. Ακόμα χαιρόμαστε να του τα Τελικά μπορεί να είμαστε μαλάκε που δεν θέλουμε να τασουμε του εαυτού μα ή να πάψουμε να τα ζούμε αυτού. Το δίλημα. Σας το αφιερώνω. Ο καλύτερος τρόπος να γυρίσω πίσω στη Μεσόγειο αυτήν καθ' αυτήν. Το όνομα της Φινικικής θεάς του έρωτα ήταν η Στάρ. Στα ελληνικά αυτό έγινε Αστάρτη. Μετά έγινε και αστεροειδής. Πήρε το όνομά του ένας αστεροειδής που ανακαλύφθηκε το 1908. Αυτό λοιπόν το όνομα είναι ο τίτλος ενός ολοκένουργιου τραγουδιού. Είναι του 2013. Η στίχη είναι του Νικόλα Εβαντινού. Η μουσική του Νίκου Μαστοράκη, ενός νέου συνθέτη που συχνά πυκνά τον παίζουμε εδώ. Στο τραγούδι είναι η Μαρίνα Δακανάηλη και ακούστε το γιατί λέει πως το πανηγύρι μου τα σύνορα αλλάζει, σκίζει τους χάρτες και η φέστη δαμάζει, γιατί εγώ έχω μοναδική πατρίδα της άγονης της γης να βρέξει την ελπίδα. Σα αρέσει φυγάνω σαν εμόση. Ο ηρωά τη και ένα κατσιδελοσκοφό είναι η <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> Σε χωράφια λαργινή που δεν φορά στο χάρτη, τους σε φριγκί Δεσμάτης. Αμέσως έτρεξε γοργά στον παραθύρι Από που κι άκουσε τον ρομ το πανηγύρι Κι και φωτιά, κρασίβιολοι και πάθος Μες στην καρδιά της μπήκαν σαν μοιραίο λάθος. Σαν μη σελίλη φωτίσε ένα καβαλάρι. Που προ το μέρο τη ερχόταν με καμάρι. Σαν μια φωτιά να έχει τα λόγια και η φεστία θα μάζει γιατί εγώ έχω μοναδική πατρίδα αγωνίες, της αγωνής της να βρέξει την ελπίδα Ξαν <Τοί entscheiden> άκουσε τα λόγια του ταΐ αστάρτη τις να ανοίξουν με γυνάτη τα μου σκότειν έτσι κάνε στο παλάτι μου και ό,τι θέλει κάνε μουσική Για το στυπώντας του αλόγου τούτη πλάτη Της απαντάει αχ, καλή Αυτό που ήθελα να κάνω το έχω κάνει Η μουσική μου να μην φτάνει σε λιμάνι, Η θάλασσα που σύναχο φορεύει, φαλμοτσιγκάνικο που λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM, στην Αθήνα, 107,1 στη Θεσσαλονίκη, να το μικρόφωνο. Και σιγά ρε θανάση που μου γράφεις και όνομα και πίθετο μήπως και δεν σε ακούς είναι οι σου. Ένα λινόπουλο μου γράφεις διέπρεψε στα μαθηματικά βγήκε πρώτος στα Βαλκάνια και εσύ μας μιλάς για τον Ατέντοκούμπο, για το κολομπάσκετ και όχι για το παλικαράκι που διέπρεψε δε, αν δεν τρέπεστε, α, σαν δεν τρέπεσε και εσύ διάβασέ το αν έχει τα κότσια αυτό το μήνυμα. Μόνο το διάβασα, άρα έχω κότσια. Μόνο σου έβαλες. Προϊπόθεση. Άρα, αφού το διάβασε έχω κώτσια. Και αφού έχω κώτσια, σου λέω. Το ελληνόπουλο δεν το ξέρει τονομά του, γι' αυτό δεν το έγραψε. Πού δε καμία ανακίνηση για αυτό το ελληνόπουλο. Το να αντιμετώ που σα βοηθάει να λέτε διάφορε αηγίε, τον θυμάσαι. Μήπω δεν έχει ελληνικό όνομα. Από τα πολλά παπαδόπουλου, παπαδόπλαι, παπαδού, παπαδού, παπαδόπουλο. Το μυαλό σου νομίζει ότι όλα είναι το εξαιρετικά εύκολα ελληνικά και δεν χρειάζεται να τα θυμάσαι. Λοιπόν για να το ξεκαθαρίζουμε και να σου αντιγυρίσω την πρόκληση αν έχει κώτρια. Να σέβεσαι την ελληνική σημαία όπω τη σέβομαι εγώ, θα σου πω κάτι. Εγώ την ελληνική σημαία, ακόμα και αν τη δω κουρελιασμένη σε υπόνομο, ακόμα και αν τη δω στην πλάτη ενό γαϊδάρου, ακόμα και αν την κρατάει μια μαϊμού, ακόμα και αν την ξεσκίζει ένα λιοντάρι στη ζούγκλα, ακόμα και αν την βαστάει ο χειρότερο εχθρό μου, το πιθανότερο είναι να πέσω και να χαθώ και θα την προσκυνήσω Γιατί προσκυνά το σύμβολο. Δεν προσκινά αυτόν που την κρατάει. Όποιο προσκινά αυτόν που την κρατάει. Τότε δεν, μπορεί, δεν είναι σε θέση να προσκυνήσει το σύμβολο. Το καταλαβαίνει μόνο όταν το υψώνει πάνω από το κεφάλι του και καταφέρνει ενδεχομένω από τετράποδο να γίνει δίποδο γιατί έχει σηκωθεί και κοιτάει προ τα πάνω. Τέρμα το σχόλιο. Συνοδεύεται από. Σε... Μόλι τελειώσω να μιλάω, πάβετε να στέλνετε πρόσκληση για το ηρώδιο. Διότι θα κάνω την επόμενη κλήρωση, σε το λέω. Οπότε όποιο θέλει να πάει να ακούσει α, από τον καβάφι μέχρι τον κάτσο τη φωτεινή δάρα στο ηρώδιο. Uh, στέλνει όσο μιλάω, μήνυμα δεν θα προλάβετε. Πέντε ρεία, αλλά αφήνετε κενό, και το στέλνετε στο 54%. Λοιπόν, υπάρχει μια συνευλία αλληλεγγύη για του ανέργου. Τα σωματεία τη Ναυπηγοεπισκευαστική και Λαϊκέ Επιτροπέ καλούν του ανέργου να γλεντήσουν σαρδέλα, κρασί και μουσική μέσα στο λιμάνι την Κυριακή το βράδυ στι 8. Η είσοδο γίνεται από την πύλη Ε1 και από την πύλη Ε2. Γρα, γράφτε το καλά. Πύλη ε1 και πύλη ε2, εγώ θα έλεγα να πάρτε και τα καλούδια σας και να πάτε να τα μοιραστείτε με τους ανθρώπους που είναι σε θέση να κοιτάνε ψηλά τον ουρανό ακόμα και όταν η έλλειψη πρόνοιας όπως επισημαίνει εξαιρετικά ο Άλεξ ο μου, ε, όταν η τύχη λέει, αντικαθιστά την πρόνοια είναι δείγμα ότι η κοινωνία βρίσκεται σε παρακμή. Δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το σημαντικότερο, αλλά το λέω για τους ηλίθιους που δεν το έχουν καταλάβει ακόμα όταν η κοινωνία στηρίζεται στην τύχη, τζόγο, λότεο, τζόκερ, λαχεία είναι σίγουρο ότι τραγουδάει το κύκνιο άσμα τη. Ανάλογα με αυτό είναι και ένα μήνυμα το οποίο με πονάει, έχει πολύ μεγάλο δίκιο ε, 32 μέρες απεργία πείνας, 30, 30 μήνες προφυλακισμένο πέραν και πάσης ε, μορφής αστικής δημοκρατίας είναι ο Σακά. Έχει δίκιο φίλε, φίλε Γιάννη, είναι πολύ μικρός ο θόρυβος ο οποίο έγινε, ίσως γιατί έχουμε αρχίσει και ξεχνάμε. Θυμήσου τι γινόταν πριν από κάποια χρόνια σαν αλληλεγγύη για τον Σαλμάν Βροσδί και τους σατανικούς τείχους και το Φετφά. Θυμήσου σήμερα τι λένε οι ίδιοι άνθρωποι που λένε ό, να εδώ και ο στρατός τύπου Αιγύπτου και θυμήσου πως αντιμετώπισαν Κοζάμ ε, πρόεδρο χώρας ο οποίος δεν μπορούσε να προσγιοθεί σε διάφορες πόλεις αυτή η, η, η φάρα των σύγχρονων ανθρώπων wikipediaζει και παλιμπεδίζει πίσω πίσω πίσω σε σκοτεινά χρόνια οπότε να σας στείλω στο Γιάννη Αγγελάκα Λόγιανώτες και Φωνή Βαλίτσες λέγεται, είναι ολοκένουργο cd είναι από τον περασμένο Μάη με γενικό τίτλο Γελαστή υπάρχει και βιβλίο Γεματοκείμενα και σκέψη του Αγγελάκα, που παραμένει αγαπημένο των νέων από την εποχή που ήταν στι τρύπε και μετάφυσε τι τρύπε, και καθόρισε σε έναν βαθμό την μορφή και την πορεία του ελληνικού ροκ από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Πριν σα στείλω στι άδειε βαλίτσε, κρατήστε του στα τη μνήμη. Σα σήμερα τον Ιούλιο του 1943, άρχισε το ξύλωμα του φασισμού και η ήττα των Ναζί Κούρσκ. Του ξεκυλιάσαμε με τα τάγκ και δε σταματήσαμε μέχρι να σηκώσουμε το κόκκινο λάβαρο στο διαλυμένο Reichstag. Φύγει με βαλίτσες. Βγήκες στον δρόμο και άρχισες να σκούζεις και να λες πως γρήγορα κουράστηκες για εκεί που χρες να πα. Μα οι βαλίτσες που φορτώθηκες είναι όλες αδιανές. Πες μου γιατί, πες μου γιατί γιατί τις κουβαλάς. Γιατί τις κουβαλάς. Αν η φορά κλατάρει κι αν να κλεch. Δε γίνετε να φτάσει, λε κι πάξιζε να πα. Μα οι βαλίτσε που φορτώθηκε είναι όλε αδιανέ. μου γιατί, πε μου γιατί, γιατί τη σκουβαλά. να Περνάμαστε λοιπόν εδώ και σε λίγο θα σας πω τους αριθμούς των νίκητων Από την δυνατότητα να πάνε στο ιρόδιο τρεις διπλές προσκλήσεις Να το ήρθε το χαρτί τώρα λοιπόν Οι νικητέ είναι ο 55-85, ο 84-53 και ο 64-10 Να πάτε, να περάσετε, να είστε καλά, όφερα να ομολογίσετε Μου τράβει την προσοχή, να σε καλά ρε Δημήτρη μου, δεν σε ξέρω Αλλά είναι από τα πιο ωραία αστία θυμοσοφίας που έχω δει ποτέ στη ζωή μου Το λέω, προσπαθήστε να το αναπαράξετε όλοι σας. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης και ξόδεψε κιόλας για να στείλει αυτό το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παλικάρη μου. Ένας χρυσαυγίτης μαχαίρωσε ένα αυτοκίνητο γιατί είχε πάνω του αφρικάνικη σκόνη. Λοιπόν, ε, τι να σας πω, ε, ε, εκεί είμαστε, κάπου εκεί είμαστε, δεν, δεν συζητάω Λοιπόν πρέπει να περάσουμε στην επόμενη ε, κλήρωση πριν μπω σε τραγούδι Για να είσαστε προετοιμασμένοι γιατί θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της ε, εκπομπής Και αρχίζουν και έρχονται προσκλήσεις από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μοιραστούν αυτό που κάνουν ε. Λοιπόν, ε, έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη, δέκα του μηνό. Στο Κατράκιο στη Νίκαια, 10 του μηνός λοιπόν, την Τετάρτη, στο Κατράκιο στη Νίκαια, α, τι θα ακούσετε λοιπόν, Διονύση Τσαχνή, Magic the Spell, Τσοπάναρευ και Γυμνά Καλώδια και Αντίπερα Όχθη στις 8 το βράδυ, μα θα περάσετε στα αλήθεια πάρα πολύ ωραία και εκεί είναι λοιπόν η επόμενη που θα είναι τυχερή, α, τι να γράψουμε, για να μην ξεχνάμε τα ονόματα... Για να μην ξεχνάμε τις συνοικίες, για να μην ξεχνάμε γιατί και το Τζακνί και τους Magic Despair και τους Τσοπαναρεύ και τα γυμνά καλώδια και την αντίπερα όχθη αυτοί που τους αγαπάνε, ακόμα και αυτοί που δεν τους ξέρουνε τους ξέρουνε ή που δεν τους ακούνε τους ακούνε, γιατί μιλάμε τώρα για καλλιτέχνες έτσι και για συγκροτήματα με, με πάρα πολύ με πάρα πολύ δυναμισμό και κοινωνική παρέμβαση μέσα από τη μουσική. Ε, λοιπόν, τι προτείνω. Θα γράψετε real για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Είναι πέντε διπλές προσκλήσεις. Θα περάσετε καλά, στα αλήθεια, την τετάρτη στο Κατρίακιο στη Νίκια. Θα γράψουμε το εξή. Real, θα αφήσετε κενό και γράψτε ή κατράκιο ή νίκια. Ή κατράκιο ή Νίκαια. Στείλτε το λοιπόν και το αποστέλετε στο 54%. -100. Στο 54%. -100. Φύγε λοιπόν... Μια και ζούμε σε άλλη εποχή. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι από ένα ολοκένουργο CD, με τον τίτλο «Αλλα λόγια για να αγαπιόμαστε». Η φωνή, η μουσική και η στίχη είναι της Μαρίας Μαθιουδάκη. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Η Νάνηση επέλεξε το τραγούδι, μοιάζει εξαιρετικό, φρέσκο. Είναι ένα τρυφερό χασάπικο γεμάτο αλήθειες, γεμάτο λόγια του σήμερα όπως τα νιώθουν τα νέα παιδιά. Ακούστε το και πιστέψτε με, εγώ το άκουσα και ενθουσιαστικά. Τα μετάλλια και πτυχία. Όμω δε βρίσκω μια δουλειά. Και είσαι τώρα μακριά, Για να μου πει πω στην αλλά ευτυχία. Mas. suma, co się spy, o mos I dane ali i Ήταν άλλοι κανόνε. Σαν σήμερα, υπάρχει μια ημερομηνία που κανονικά δεν θα έπρεπε να την ξεχνάει κανένα ολόκληρο τον κόσμο. Σαν σήμερα, ο Νεύτον, Νιούτον το λένε οι έτσι. Ο Νεύτον εκδίδει τι μαθηματικέ αρχέ τη φυσική φιλοσοφία. Εκεί διατυπώνει τον νόμο τη βαρύτητα. Λοιπόν, ε, ένα χωριατόπεδο που χρειάστηκε να δώσει μάχη για να μπορέσει να σπουδάσει και να ξεπεράσει τη μάνα του η οποία επέμεινε ότι πρέπει να γίνει αγρότη, ο Νεύτονα αποφάσισε να ασχοληθεί. Και μάλιστα τον χαρακτηρίζουν ότι είχε οξία περιέργεια. Οξία περιέργεια, σαν να ήταν ασθένεια εκείνη την εποχή. Άλλαξε τον κόσμο. Ένας άνθρωπος άλλαξε τον κόσμο. Και τον άλλαξε για καλό βέβαια, έτσι. Γιατί χωρίς την ε, ε, θεωρία και την αντίληψη του νόμου της βαρύτητας δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μιλήσουμε για αυτό που λέμε σύγχρονο κόσμο. Δεν είναι και τυχαίο ότι όταν τέλειωσε τη θεωρία της σχετικότητας ο Αϊνστάιν που άλλαξε με τη σειρά του τον κόσμο, αναφώνησε «Συγγνώμη Ισάκνευτων». <laughs> Ακριβώς επειδή ήταν το δεύτερο μεγάλο που άλλαζε τα πράγματα και αρμήνευε διαφορετικά τον κόσμο. Λοιπόν, ο κόσμος είναι πάρα πολύ ωραίος για να τον χρωματίζει κανένας κατά το δοκούν. Μικρέ τυφλοπόντικα, κρυμμένε πίσω από άθλιες διαδικτυακέ αναμνημίες. Δεν θα σα περάσω έτσι στο τραγούδι γιατί έχουμε διαφημίσει. Και να σας πω ότι σα ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγετε κατ οικονομία τη γλώσσα μεταξύ Κατρακίου και Νίκαια, ή περισσότεροι των Νίκαια. Κλέψανε, λένε, όλοι Έχουν Να λοιπόν εδώ και. σήμερα έχουμε Παρασκευή. Και ο μήνα είναι Ιούλιο και έχει πέντε τώρα να κοιτάξτε έξω από κανένα παράδειγμα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα βεβαιωθείτε. Αν σκεφτείτε ότι τέτοια ώρα έχει στην Κάλυμνο, λέει 24 βαθμού. σαν λιγάκι ψόφο κάνει έτσι για Ιούλιο μήνα, δεν πειράζει. Íσω να είναι και απαραίτητο να μην σκάσουμε με τη μία φέτα στο καλοκαίρι. Αν και η μετρολογική λέει στην πρόβλεψή τη ότι α, θα πηγαίνει μία έτσι, μία αλλιώ αυτό το καλοκαίρι πάντον δεν πρόκειται να μα πεθάνει σε καύσονε. Και αυτό μάλλον είναι καλό. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν και δημοσιεύονται παντού. Έρευνε για το πόσο απότομα έχει ανεβεί η θερμοκρασία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Υπάρχουν δύο ειδήσει που είναι τόσο ευχάριστες που θα περίμενα ειλικρινά, σα το λέω, ελάχιστε εφημερίδε μου κάνουν την εντύπωση ότι τυπώσανε στην πρώτη του σελίδα και ίσω μόνο στα διαδίκτυα. Είναι παρήγορε, είναι αυτό που σε κάνουν και καταλαβαίνει τι πάνε πει όταν θε να καλύψει πραγματικά λαϊκές ανάγκε. Δείτε λοιπόν ότι υπάρχει ομάδα επιστημόνων του Χάρβαρτ που στη Μαλαισία, δεν ξέρω γιατί στη Μαλαισία δεν υπάρχουν λεπτομέρειε ρεπορτάζ δεν είμαι ε, ε, ιδιαίτερα πληροφορημένη γι' αυτό Έκραν μεταμόσχευση μυελού των οστών σε δύο πάσχοντες από AIDS με αποτέλεσμα ο ιός HIV στον έναν κάπου 7-8 εβδομάδες ήδη τώρα και στον άλλον ήδη 5 εβδομάδες να έχει εξαφανιστεί Πόσο παρήγορο είναι αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο παρήγορο είναι. Αυτή είναι η έννοια του να μπορεί κάποιο να δουλεύει οπουδήποτε, οποτεδήποτε, κάτω από ειδικέ συνθήκε και ελπίζω να μην πήγανε στη Μαλαισία, γιατί εκεί βρήκανε φτηνότερα και με λιγότερη νομοθεσία πειραματόζωγα. Το εύχομαι από τα βάθη τη καρδιά μου να μην είναι έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Χάρβαρτ δεν μπορεί να κάνει δουλειά σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό είναι το ένα. Η δεύτερη είδηση είναι ότι με βλαστοκύτταρα κατάφεραν να παράξουν ανθρώπινο σκότ και ίσως μέσα σε 10 χρόνια η δυνατότητα μεταμόσχευσης του ύπατο να γίνεται από βλαστοκύτταρα, δηλαδή από τον ίδιο τον άνθρωπο δεν θα μπω στην ηθική αναζήτηση των ανταλλακτικών και αν είμαστε σε θέση να φτιάξουμε ανταλλακτικά αν δεν ήθελε Το ολόκληρο κατασκευαστικό μα μοντέλο δεν θα έφτανε ποτέ ο εγκεφαλό μα σε κάτι τέτοιο. Ο σκοπό είναι πάλι τα μέσα και τη χρήση των μέσων παραγωγή και κυρίω ποιο έχει τα μέσα παραγωγή, ποιο έχει τη τεχνογνωσία, ποιο έχει τη γνώση και ποιο έχει την πολιτική εξουσία να επιβάλλει τη χρήση αυτών των πραγμάτων για το καλό των ανθρώπων. Αν βάζαμε δηλαδή μόνο με οικονομικά κριτήρια κάτω τα πράγματα και ζυγιάζαμε πόσο καστίζει η κατασκευή α πούμε ενό και πόσο της health, της υγείας εξού και το αστιάκι είναι το stealth και το health το stealth είναι αεροπλάνο που είναι αόρατο από τα ραντάρ και που μπορεί να βομβαρδίσει από που χρειαστεί ό,τι χρειαστεί και να σκοτώσει, να πάρει πολλού στο λαιμό του και πόσο κοστίζει μια έρευνα health για την υγεία δηλαδή θα δείτε ότι είναι υποπολαπλάσια η έρευνα για την υγεία με πολύ περισσότερη εις αξία και υπεραξίες από τον άνθρωπο και την σοφία του και την επιστημοσύνη του... και την αγάπη του για τον άλλον άνθρωπο... αν το βάλεις στον πόνους μάλλον, στο κέρδος και στο όφελος... τότε θα κερδίσει σίγουρα το στέλθ. Και θα πληρωθεί με ανθρώπους πεθαμένους. Αυτό το λέω γιατί εγώ με μεγάλη για να ξεχνάω. Και θυμάμαι αυτούς που τώρα μιλάνε για το πραξικόπημα στην Αίγυπτο... θεωρώντας εγγύηση τον Ισαγγελέα που πήρε στη θέση... Την προσπάθεια να επιβληθεί ο Μπαραντέιν ο μπελίστα κατά των πυρηνικών μπλα μπλα μπλα, ω πρόεδρο τη Αιγύπτου που δεν τον ήθελε ο Αιγυπτιακό λαό, γυρνάει το ρολόι πίσω στην 21η Απριλίου 67. Και τότε διορίστηκε επικεφαλή τη Χούντα ένα ανώτατο δικαστικό, ο εισαγγελέα του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνο Κόλια. Στην Αίγυπτο, ο πρόεδρο του συνταγματικού δικαστηρίου Ατλή Μανσούρ. Από εκεί ο καθένα α τι και τις διαφορές αν υπάρχουν και όποιες υπάρχουν κατά την άποψή μου υπάρχουν πάρα πολλές είναι ιστορικές είναι καταβολές είναι η αντίληψη του στρατού και το τι έχει προσφέρει και από την άλλη μεριά είναι και η πολιτική προσέγγιση των πραγμάτων καθώς βουνό με βουνό δεσμεύει. το τραγούδι είναι παλιό η εκτέλεση είναι εξαιρετική και καινούργια η και η μουσική του Μανώλη Χιώτη στο τραγούδι Τάνια Τσανακλήδου Στο ακορντεόν ο Παναγιώτης Τσεβάς που κάνει και δεύτερη φωνή και στο πιάνο ο Τάκης Φαραζής. Τρεις αριστουργηματικοί χαρισματικοί εκτελεστές, φωνή, ακορντεόν και πιάνο. Ό,τι θυμάται δηλαδή κανείς αν έχει την τύχη να παρακολουθήσει ένα τέτοιο ζωντανό πρόγραμμα από όπου και η ηχογράφηση. Λοιπόν στο τέλος και τη σημερινή εκπομπής αναγγέλο τους νικητές που θα πάνε να χαρούν τυλιγμένοι με γυμνά καλώδια να περάσουν στην αντίπερα όχθη, να ακούσουν ήχους τσοπάνα ρειβ, να εκφέρουν ξόρκια magic despel και καπάκι να απολαύσουν το Διονύση Τσακνή. Νομίζω θα με προσλάμβαναν όλοι αυτοί για να του φτιάξουν ένα διαφημιστικό τέτοιου τύπου. Γιατί, για παράδειγμα, λέει και μια φίλη μου, και η Έρη και έχει δίκιο, Πάρα πολύ ωραίο το σύνθημα Η Ελλάδα είναι πλούσια. Άθλιο το κινούμενο σχέδιο που το συνοδεύει. Λοιπόν, Δημήτρη, φαίνεται ότι σήμερα έχει ρέντα. Εκτό από το μαχαίρωμα του αυτοκίνητου, επειδή έχει Αφρικάνικη σκόνη από Χρυζαβγήτη, λε κι άλλα πολλά. Μάλιστα, ο Θάνατο απελευθερώνει το σύνθημα των αγορών με την ευγενική υποστήριξη των τόπιων μαυρόσκυλων. Α σου <Σουσίες> πω, έτσι όπως καταλήξαμε έτσι την ιστορία. Λοιπόν, αν ένα γνήσιο ελληνόπουλο είχε πάει στο NBA και ένας Νιγηριανός λαθρομετανάστης είχε προτεύσει στα μαθηματικά, ποιο θα θεωρούταν αναρωτιέται ο Γιώργος πιο σημαντικό από τα φασιστάκια. Α με δώσε θέλω. Σε αυτά δεν απάντα. Μη βάζεις δύσκολα και εσύ τώρα καλέ. Άσπρο μαύρο, άσπρο μαύρο, άσπρο μαύρο. Κάτι που να φαίνεται ενδιαμέσω και λίγο κόκκινο για να μην είναι άσχημε οι φασιστούλε. Α το μην το συζητήσουμε τώρα, Άστο, δεν, δεν αξίζει καν τον κόπο. Ε, ο Δημήτρη επιμένει ότι όλοι αυτοί που επικολούνται εύκολα την αρχαία Ελλάδα είναι αυτοί που περιμένουν κάποιον να του σώσει και φυσικά στερούνται ουσιαστική ελληνική παιδεία. Μην στεναχωριέστε παλικάρια μου, θα έρθει ο Καλέλ ή κατά κόσμο Σούπερμαν που Ελ Ελληνάς, θα διώξει τους κακούς και θα μα χαρίσει. Σπίτι, αυτοκίνητο και σοκοφρέτες. Ζήτω, έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι οι κοιτές. Είναι ο 84-80, ο 95-19, ο 35-20, ο 0638 και ο 0267. Να περάσετε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να σα βοηθήσει και ο καιρό. Σα αποχαιρετώ με το Love Me or Die. είναι η φωνή του Κρυ Ούτε σαραντάρης δεν είναι ο άνθρωπος, ακούγεται σαν πιο μεγάλος. Είναι αστραλός, νεομπλουζίστας, με περίεργη χρειά φωνή. Έχει γεννηθεί μόλις το 1974 και οι κοντινοί φίλοι του τον φωνάζουν κρυς. Καλύψω ρυθμός, ό,τι πρέπει για την παραλία. Love me or die. I was a hoodoo charm called it, Love Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket, a it devil. Yes. I will relate the piteous consequence of my mistakes. All enslaved to passing desire, making these dreaded Love Me or Die. ¶ Against a jungle primeval green ¶ She had the looks of a beauty queen ¶ No bangles or chain wearing broken shoe ¶ 75 cent bottle perfume ¶ I said good morning ¶ I'd tipped my hat a while ¶ I was cunning like a rat ¶ Smiling gaily looked her in the eye ¶ I felt in my pocket ¶ He loved me or die.